Στοιχη 36-41. Αποχωρισμό Παύλου και Βαρνάβα. 36. στερα δε από μερικά ημέρε, είπε ο Παύλος προ τον Βαρνάβαν. Εμπρό τώρα σε επιστρέψομεν και α επισκεφθώμεν του αδελφού μα ει κάθε πόλη όπου κατά την προηγουμένη περιοδία μα εκηρύξαμε τον λόγων του κυρίου, και α είδαμεν πώ έχουν εν την καταχρηστώ ζωή. 37. Ο Βαρνάβας δε τότε έκρινε καλό να πάρει μαζί του και τον Ιωάννη που επωνομάζεται ο Μάρκο. 38. Ο Παύλος όμω εθεώρει δίκαιο να μην συμπεριλάβουν εκείνον που εχωρίστη από αυτού από την Παμφιλία και δεν ήλθε μαζί του για να υπηρετήσει το έργο τη Ιεραποστολή. 39. Προεκλήθη δε ζωηρά διαφωνία μέχρι του σημείου ώστε οι δύο Απόστολοι να αποχωριστούν ο ένα από τον άλλον και ο Βαρνάβας να αποπλέψει Κύπρων αφού παρέλαβε μαζί του τον Μάρκον. 40. Αλλά ο Παύλο εκλέξα και βοηθών του τον Σίλαν Ανεχώρησαν, αφού οι εναντινοχοί αδελφοί δια κοινών προσευχών τον παρέδωκαν και τον ενεπιστεύτησαν στην ευμενή πρόνοια και προστασία του Θεού. ούτω ήρχισε η δευτέρα αποστολική περιοδία του Παύλου. 41. Περιόδευε δε ο Παύλος στα χώρας της Συρίας και Κιλικίας και στήριζαν στην χριστιανική πίστη και ελπίδα και ζωή τους αδελφούς των εντεσχώρες ταύτες εκκλησιών.